Γιατί έχετε μπει όλοι οι άντρες μπροστά και αφήσατε τον άντρα κλαπίσω Άσε παιδί μου, δεν μπορούσα να μπω στο στούντιο σήμερα Είχαν υπερχιλήσει όλες στη λεωράση στάζανε βαρβατήλα Τέτοια βαρβατήλα ένα πράγμα Βρέα Αντώνη, βρέ Αντώνη. λίγο Ούτε ένα παντελόνιτσια. Ήμαρτον. Έλεω, δηλαδή σκέψου και εμά που είμαστε λίγο πιο ντεμεκ, που είμαστε λιγότερο άντρεδοι. Θα ντρεπόμαστε στην κοινωνία σήμερα. Γι' αυτό βγαίνει ο τσολιά, παιδί μου, στο Σύνταγμα. Από ανάγκη Από καμακώνω, τρίτη. παιδί μου. Από ανάγκη καμακώνω γκόμενε για να μην μπουν άλλα. Είμαι σχολή Σαμαρά και εγώ. Ναι. Ναι, ναι, τσαντρική σχολή. Τσαντρική. Τσαντρική, ε. Τσαντρική. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τσαντρική σχολή. Ναι. Τι τσίρκο με ντράμε όταν αυτό στη Βουλή. Ε, τσίρκο, τώρα δεν το λε. Ε, το λεύσει. Έλικει ο καμένου, αν είμαι το κυβερμένο και δεν γινόταν. Δεν πειράζει, ευτυχώ πέλει υποκαμένω, και να δείχθηκε το νέο ταλέ του Νικολόπουλου. Φαντάζεται να μην βλέμουν με νικόπλο ότι δεν είχαμε άλλου λόγου να κάνουμε χασοξενίχτη. Είχαμε όρεξη να ακούσουμε τη μάτια όλη αυτή. <laughs> δεν είχε να μα πει τίποτα τσήρα και να καθόμαστε μεταξύ άλλων καραγκιοζέων να βλέπουμε και τον Νικόπουλο να κάνει το σοβαρό. Και, και ο Βενιζέλο και Μιχαλολιά να είναι οι τυριτέ τη euh, τάξη και οι θεωφύλα και τη δημοκρατία. Αι παρά <Δίχα> ε, <Δίχα> τι να κάνει. <Δίχα> <πούλου. Δίχα> Η Ζωήτσα προεδρεύει ακροδεξιά όσο μπορεί και ο Μιχαλολιάκος, <Δίχα> δανεικά είναι αυτά. Τι να κάνει, <Δίχα> κάποια στιγμή τα επιστρέφει. Την με τη Ζωήτσα, δεν είναι, δεν είναι. Τι, θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα, είμαι σίγουρο. Τι σούργελα είναι αυτά, πι... Θέα μου, τι σούργελα είναι αυτά. Όχι ότι δεν το ευχαριστιόμαστε με τα προηγούμενα που ζορίζονται <Δίχα> <σου> και τσιτώνει ο Σαμαρά και σηκώνει πάνω να <Δίχα> αποδείξει ότι είναι τη αντρική σχολή. Το ευχαριστούμε. Αλλά τι σούργελα <Δίχα> είναι και αυτά. Σα ο Αντωνάκη ότι αυτή η πράταξη τόσα χρόνια έχει προσφέρει τόσα πολλά στη δημοκρατία και δεν δέχεται λογοκρισία. Ναι, Ρα... γιατί έχει μάθει να ασκεί η λογοκρισία, όχι να δέχεται. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Το απάβγασμα τη λογοκρισία δεν είναι η τελετή παράδοση παραλαβή σε οποιοδήποτε χώρο. Τι νοεί. Εννοώ ότι θα μπορούσε να μην το παίξει η Μπομενίτσα στον Αλέξη και να κάνει σοβαρή παράδοση παραλαβή. Και όχι να στείλει το μάγυρα. Mm. Αυτή είναι η προσωποποίηση τη δημοκρατία είναι λοιπόν για τη δημοκρατία. Η χουντική με τα ωραία κοστούμια. Ναι. Πρώτη φορά ακροδεξιά-αριστερά. Περίπου. Ε... Αλλά με πρωτοβουλία τη ακροδεξιάς έτσι μην μπερδευόμαστε. Ναι, εντάξει. Και με... με πρωτοβουλία, τέλο πάντων, ξεπλήρωμα δεν... γραμματίου, δεν ξέρω πώ είναι αυτά. Και με την ανοχή λίγο τη αριστερά, δεν Ε Τι ανοχή έχει αριστερά στην ακροδεξιά τώρα, πέρα από τον καμένο. Ναι. Ωραίο εχθέ ήταν ο Βενιζέλο. Ναι, ναι, ο ήταν. Ο ο, ωραίος και σοβαρό αυτό μ' άρεσε. ήταν ο Βενιζέλο. Και νυφάλιο. Όταν μόνο του και ζητάει και εκλογέ με το 2%. Αυτά φτάνε... είναι κάκαλα, εσύ Ονος να τα Όχι ο Σαμαράς που, της Αντρικής Σχολής, ο Βενιζέλος που είναι τη αντρική σχολή, ο Βενιζέλο είναι τη αντρική σχολή. Με 2% πάει να ρίξει τα μούτρα του στη μάχη. Αδικείται πολύ την κυβέρνηση, κυρία μου. Ναι, είμα, είμαστε τέτοιοι. Ενώ θα προτείνατε να τη γλύφουμε ελαφρώ. Όχι, oh, να δε, δε, τα βρίσκουμε όλα δε, καλά δε, όσα δε, κάνει, όπω οφείλει και μια σατυρική εκπομπή να κάνει, ε. Όχι, μισό λεπτά Α, τι. Δεν πρόλαβα να, να τελειώσω. Είμαι πιο γρήγορο, πείτε μου. Ναι, η, η κυβέρνηση το μνημόνιο το έσκησε. Έσχησε το μνημόνιο και άφησε το υπόλοιπο. Ναι, το μόνιο καπέλο <laughs> το... το έσκησε περίπου όπω το έσκησε και ο Σαμαράς κάθε μέρα. Πάνω κάτω έτσι. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα, εβδομάδα, εβδομάδα. Μέρα, μέρα! Σελίδα, σελίδα! Λεπτό με λεπτό! Ναι, απλά τώρα χιούμορ κάνω, δεν έχω καμία σχέση με τι... Τη... Απλά είναι το κακό με αυτά τα μνημόνια που είναι σαν Λερνέα Ήδρα. Πόσο τα σκίζει, όλο βγαίνουν άλλα από κάτω. Ναι, εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι, πω το λένε, είμαι από χωριό, γι' αυτό είπα, ασκήσω, σαν το μνήμα. Ααα, Θα την αρπάξει την ευκαιρία. Εσείς καθίστε εκεί πέρα στη γωνία και απολάτε αητό. Σε αυτό έχει Έ... δίκιο. Ο Μιχαρολιάκο θα την αρπάξει την ευκαιρία. Ποιοι θα στρώσουν το χαλί και θα φτιάξουν το κλίμα για να αρπάξει έχει. την ευκαιρία. Έχει. Ο Μιχαρολιάκο, μην το απαντήσει. Απα... Δεν θέλω να σου φέρω σε δύσκολη θέση. Μην το απαντήσεις. Φιλιά, γεια. Έλα, να σου πω κάτι. Λαβή Ανδρό, Λαβία Ανδρό. Έλα, όπω όλοι, κυρία Λουκάιμερ, Έλα, μου. Τι κάνει καλά, είσαι μου. Καλά, ελαρεμούτρό, τι γίνεται. Α Ποιος είναι! Δεν είσαι Λουκά Κερατά; πώ με πλάνεψες έτσι! <Λουκά> ναι! Τι είναι εκεί! Αποστολή! Δεν το περίμενες, ε! Μου, τι συνηφάδα σου έπαιρνες, τι θες! Λοιπόν, άκουσε παρακαλώ πολύ, αυτά τα σούργελα στη Βουλή είναι εκλεγμένα με σταυρό προτίμησης! Ναι! Κάποιοι παραεκλεγμένοι κιόλας! Παραεκλεγμένοι κιόλας, ε! Μην περιμένετε χαΐρη σε αυτή τη χώρα! Σηκωθείτε να φύγουμε! Πού να πάμε! Όπου και να πάμε, χειρότερα από εδώ δεν θα βρούμε. Μ' αρέσει που η πρώτη λύση είναι το να φύγουμε εμεί. Όχι το να διώξουμε αυτού. Πολύ μ' αρέσει. Του διώχνω 40 χρόνια και δεν φεύγουν. Μα πώ του διώχνει, παιδί μου, Μήπω τους διώχνει με λάθο τρόπο. Δεν μου λε, παρακαλώ, έχει την εντύπωση ότι εγώ τον έβαλα τον σταυρό σε Όχι, δεν την έχω αυτή την εντύπωση. Να... Α... Αλλά που τον έβαλε κι εσύ, μεγάλη κουβέντα. Να είσαι καλά. Βάλε το φασισμό, δεν έρχεται από το μέλλον. Από πού έρχεται. Κύρις, το στο το Λίδε Τον είδα, τον Τι είδα. Άρα. Λαμπρό μέλλον, βοηθητικό παρελθόν. Μάμαν, Απόστολε, yeah. κράτα αντίσταση γιατί θυμώνω και τα λέω αυτά. Την πατρίδα μου την αγαπά. Καλά κάνει. Να συνεχίσει yeah. να θυμώνει. Να σε καλά. Α τη Λουκάρε, μ' μα... να μιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσει. Εγώ θα αποφασίσω. Α τη Λουκάρε, να μιλήσει, ρε. Θέλω με Λουκάρε. Λαϊκό αίτημα, ε. Πώ θα γελάσουμε, μ' μα... δηλαδή, να με. Να δει βουλή, γιατί πρέπει να ακούσει τη Λουκάρε. Τόση ώρα είχε βουλή, δεν είχε να γελάσει. Μου, πού είσαι σε πάνω από τόσε μέρε. Έλα, ρε φίλο. Λοιπόν, φίλο, δεν κάτι. Καταρχήν δεν εξηγήσε καθόλου ωραία. Με τα τηλέφωνα έχει βγάλει γκόμενα του λουκά, γκόμενα τη βαζούρα. Εγώ 20 χρόνια με την ίδια γκόμενα, ρε φίλε. Φίλε, δεν σηκώνει τα σωστά yeah. τηλέφωνα. Τι να σε κάνω. Καλά σου λέει, Πάιο Κουμούνια. Έχετε το τέλο σα να πούμε. Καλά σου λένε. Θα αφήνουν οι κόμενε για πάρτι μα. Περίμενε, yeah. σου έχω έκτακτη είδηση. Τιμήθηκε ο Μαρινάκη από τη Μαριάνα Βαρδινογιάννη yeah. για την ελπίδα που προσφέρει. Το λέω έτσι απλόχερα, ότι νομίζω ο καθένα να ελπίδα και μαρινάκι, <Καραγιά> να είναι καλά, Να, ναι, καλά, δόξα το Θεό. Αυτή της ελπίδας, ποια, ποιοι στηρίζουν την ελπίδα, πολύ μ' αρέσει ποιοι φέρουν την ελπίδα στη χώρα. <Καραγιά> δηλαδή, μέχρι στιγμή ελπίδα, την ελπίδα τη φέρνει ο Τσίπρας και την προσφέρει ο Μαρινάκης. <Καραγιά> ναι. Κύριο Στολής. <Καραγιά> λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, άσε την κυρία λούκα να μιλήσει. Έχετε λησιάξει. <Καραγιά> Τι νομίζεις τα μου, δεν τα ξέρω. Πρώτον, μα έξω στα αφίλια με την Ελένη τη Λουκά. Οι άλλοι μου λένε δεν την αφήνουν να μιλήσει. Αποφασίστε πια, τι θέλετε και κορίστε να κάνω. Το έχει αφήσει να παίξω το Γίγαντα, τον Πανέλγιο στο Βασίλη. Ο Βασίλη παιδί μου δεν είναι κατηναρι, δεν είναι μαγενό να παίρνει κάτι και λίγο ξέρει ο άνθρωπο. Βιάζμαγιά ο άνθρωπο γιορτό. Αυτό κάνει να δυσκολεί τη την αντρική, όχι σομαράκη <εξαφίσεις> <και> με πλίε, <εξαφίσεις> τέλο πάντων. Λοιπόν, και λιγότερη κριτική στο κυβέρνηση. Δεν την αντέχετε, το καταλαβαίνω. <εξαφίσεις> ναι. Γιατί μου αφήνει την λουγά να μιλήσει. Έτσι. И я κομπλεξικιά. κομπλεξικιά. γιατί είναι? Καλά. Εγώ είμαι κομπλεξικιά. Α, εσύ Άησες κομπλεξικιά. Ναι. τη λίγο να μιλήσει η Γινα, καρβέ. Τι βέβαια. να πει παιδί μου; Να μας λέει φασισταριά, ε όχι. Ε, ρε, μπορεί να έχει βρει κανένα να 겨νυριο ρε παιδί μου. Άστε να μιλήσει. Σωστό. Πρέπει να γελάσει και μας λίγο το χιλιάκι ας... δεν είχε βουλή να δεις να γελάσει, τη Λουκά. Ε, εντάξει, ρε, παιδί μου, είδα, και βουλή εντάξει, λίγο Μα... Λίγο Θα ακούσω και τον κουτσούμπα. Το. Και ανεβαίνει ο κουτσούμπα στο βήμα. Λέω εντάξει, να ακούσουμε και δύο πράγματα σωστά, να καταλάβουμε. Και τι είπε. Ρε το μπουκ. Ευρωατλαντισμό. Ρε <μάκα> Σοβαρά. <Ρε> Ευρωατλαντισμός <Ρε> Καλά, <Ρε> Λύκο Συμμαχία. Άντε, πάει στο διάλογο. Πάνω κάτω πέρα τόσο καιρό. Το συνηθίσαμε, το μάθαμε. Ευρωατλαντισμός ρε πούτι μου. Που θέλω να κάτσω <Ρε> να ακούσω δύο πράγματα, να καταλάβω και με... Α έτσι, γιατί ευρωατλαντισμό! Μα ευρωατλαντισμό είναι δυνατόν! Να, τι να, να, να καταλάβω κι εγώ, σκέψου και εμένα, μίτσο μου. Να, ευρωατλαντισμό με το ζόρι μου πήρε έξι μήνε να καταλάβω τι εννοεί ηλικοσυμαχία. Ρε, παιδί μου, εντάξει, άνοιξε κι σε ένα λεξικό. Μα το, το ανοίγω και δεν το έχει, το παμπινιόρι δεν το ξέρει. Σκέψου, δεν το, το ήξερε το... καν το... ο Βενιζέλο το... που ο Βενιζέλο τα ξέρει όλα αυτά. Ξέρει κανονισμού βουλή απ' συντάγματα κι αυτά γιατί αν πρόκειται να καταπατήσει κάτι πρέπει να το ξέρει. Ευρωατλαντισμό. Ναι Που είσαι καλησπέρα Δεν μου λες αυτό το νομοσχέδιο το καινούριο Για το Ξίγκι το έχει ακούσει Το έχω ακούσει Αφού υπάρχει λίπος Για το Ξίγκι για το Ξίγκι Τι θα γίνει τώρα με ο πάγκαλος αυτή Βενιζέλος ο Τσουκαλάς θα χρεοκοπήσουν αυτοί Τι θα σε βάζουν στο καντάρι Ας σε ζυγιάζουνε Περίμενε παιδί μου πώ τα όλα μαζί έτσι Ο Τσουκαλάς δεν είναι πια Πασόκ Είναι ΣΥΡΙ� Σημασία... Ε έχει δεν έχει σημασία είχε... το αρτού, έχει... πως τα μπερδεύσαι, έχει... τι σπέκουλα είναι αυτή, έλα σε παρακαλώ είχε... Ρίχνεις τη λάσπη στον ανεμιστήρα, είχε... δεν θα σε αφήσω να χαρίσεις Τι είχε... πάντα την κυβέρνηση από παντού, ε πώ θα γιάσει έτσι Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο Το ξέρω, έλα γιά Κερατά το σκώνεις την ώρα που παίζει εσύ που είναι ο λαό. ε κερατά. Ε, μα τι νότλω Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο για τον Πρωθυπουργό μας. Έλα, Υπάρχει ένα σοφόρο ρητό. Όλοι καπεταναίοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι καπεταναίοι, όλοι. Αλλά δεν θυμούνται τη γνωστή παροιμιά. Οι μούτσοι που γα***σαμε, γίναν... Καπεταναίοι. Α, γράψουμε, σ' αγαπά Τον φάγατε τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια. Τον Γιάννη, τον φάγατε. Τι μπέφτε τα από παντού, τι είπε ο άνθρωπο. Απλά πραγματάκια από τον Νηηησού. Λιτό βίο, ρε φιλέ. Εσύ όταν τρώσαι, δεν ρίχνει μετά και μια παινιά στο πιάνο. Στο πιάνο. Ναι. Όταν τρώσει, πράκει αλλιέ στη βεράντα, μόνο έτσι. Μετά δεν ρίχνει και μια πυρουέτα με τη γυναίκα σου, ρε φιλέ να χωνέψει. Να μη σε νοιάζει τι κάνω, εντάξει. Δεν είμαι βοβαρουφάκη, τσόκαρο. <laughs> από εδώ και από εκεί, που δεν τα εγκρίνω βέβαια λόγω αισθητική, <laughs> αλλά τα κάνω όλα τα κα Αποστολή! Ένιωθα και με του άλλου ω υποζύγιο. Αλλά και τώρα με τον Τζίπρα να πει εχθέ ότι τα συνήθει υποζύγια πληρώνουν τη Λέζα, δηλαδή συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Τι περίμενε, Τι Δηλαδή τι είδου υποζύγιο είμαι εγώ, Δεν περίμενε άλλο. Να σε καλά, δεν πειράζει. υπομονή, <στολή> κουράγιο <στολή> δύναμη. Λέ, Μην περιμένεις, σε δύο μήνε όλων να αλλάξουν και η ορολογία και όλα. Σιγά σιγά. Το 70 Απόστολε, αυτό που λέει ο Καμένο πει. Και όλε αυτέ οι εταιρείε οι πετρελαϊκέ, το 2% δίνουν στο κράτο. Ναι, εμεί είμαστε λίγο πιο hey. κυμπάριδε. Έχουμε, πάρε. Είμαστε άπλε. Παίρνουν τι εντολέ τώρα από εκεί, από τι εταιρείε παίρνει ο καμένο. Παίρνε. Τι δουλειά έχει ο καμένο να παίρνει εντολέ. Ο καμένο χαράσει πορεία, χαρά στρατηγική. Και μ' αρέσει πολύ ο Πάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα ο Πάκη, ο, ο Πάκη αρέσει. Ο Πάκη. Τι σκεφτόσου να εσύ, ο Πάκη. Αχ, ο Νταλάρας. Περίμενε. Πήγε α. ο Νταλάρα. Θα σου πω έκτακτο τώρα. Ο Νταλάρα είναι αυτό σε εκδήλωση λέει τη πρεσβία τη Σερβία οι αναξιοπαθούντε έχουν ανάγκη τώρα να πάει να τραγουδήσουν τον Ταλάρα πάλι. Τέλο πάντων. Έχουμε πάκι τσίπρα κτλ. Καμπηλεύονται όλοι την αριστερά και κτλ. Δηλαδή, μου ταλάρα σου λέγω, Τι είναι αυτά που μου λε. Τέλο πάντων. Και χρυσούλα διαβάτη, αχ καλέ. Πού είναι και να ρουβά όταν το χρειάζεσαι, Πού είναι και ένα ρουβά. Ναι. ναι, μπαλουρδιέ. Ορίστε. Να σου πω. Η, η Λουκά πάντω πρέπει να είναι ερωτευμένη μαζί σου, για να σε παίρνει κάθε πέντε λεπτά τηλέφωνο. Ε τώρα λογικό δεν είναι. Ε, εδώ που τα λέμε, όλοι σε έχουμε ερωτευτεί. Γίνεται να μην είναι. Γυναίκε, άντρε, καμιά Ε, κορίτσια, σα τα, τα έλεγα παιδί, εγώ, σα τα έλεγα. Και το παιδί μου σε έχει ερωτευτεί. Να προσέχετε. Ό, ποιο παιδί. Το παιδί μου, το κορίτσι μου, το λουλούδι μου. Κοριτσάρα μου. Με λένε ο Βασίλη τηλεφωνά από Βύρονα και θέλω να σου πω ότι εγώ 32 χρόνια ψηφίζω αριστερά. Περιμένουμε. Αυτό είναι πολύ γενικό. Είναι πολύ γενικό. Ψήφιζα κουκουέ. Χωρί να περιμένω τίποτα προσωπικά από μένα γιατί είναι η παράδοση τη οικογένειά μου. Του Μακαρίτη πατέρα μου του Ηλία που ήταν αντάρτης του Ελλά στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίτη του θείου μου του Ντίνου που ήταν και αυτό αντάρτη στην Πελοπόννησο. Του Μακαρίτη του, του θείου μου του Αλέκου που ήταν αντάρτο επονίτη και χάθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Στι τελευταίε εκλογέ όμω ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ. Μη νομίζει ότι δεν βλέπω όλο αυτόν Πασοκοδεξιών ύποπτων που πάνε και προσκολούνται. Ε, τώρα αυτό το καρφί, το έμεσο, αλλά άμεσο για τον Κατρούγκαλο, κρίμα. Α τον Κατρούγκαλο, ρε. Α, αυτό τι. Είναι ωραίο. Ναι, ναι. Α, Α, αυτού του ωραίου λέμε. Οι ωραίοι αυτοί. Κάτι. Η πρώην Πασόκ. Στανιάτα αντάρτη, μετά Πασόκ και τώρα είναι το πρώην Πασόκ. Γιατί Πασόκ δεν είναι ανάγκη να σε γραμμένο, είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία. Αυτά. Άστα πάνε. Mm. πάνε. Κρατάτε γερά συντροφιά.